Όταν άρχισα την έρευνα για το πώ συνδέονται τα υπερκέρδη με τι τεράστιε καταστροφέ, πίστευα ότι ήμουν αυτόπτη μάρτυρα μια θεμελιώδου αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προωθείται σε όλο τον κόσμο η συστηματική εκστρατεία απελευθέρωση των αγορών. Όντα μέλο του κινήματο εναντίον τη διόγκωση τη δύναμη των εταιριών, που εγκαινιάστηκε το 1999 στο Σιάτλ ω ένα φαινόμενο παγκόσμιων διαστάσεων, είχα συνηθίσει. Να βλέπω φιλικέ προ τι επιχειρήσει πολιτικέ να επιβάλλονται είτε μέσω ασφυκτικών πιέσεων στι συνόδου κορυφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είτε ω προποθέσει για τη χορήγηση δανείων από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Οι τρει τυπικέ απαιτήσει, ιδιωτικοποιήσει, κρατική απορρίθμιση και σημαντικέ περικοπέ στι κοινωνικέ δαπάνε, δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς στου πολίτε. Όμω, όταν υπογράφονταν οι συμφωνίε, διατηρούνταν τουλάχιστον το πρόσχημα της αμοιβαίας συμφωνίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις που βρίσκονταν σε διαπραγμάτευση αλλά και της συνένεσης από τους υποτιθέμενους ειδικού. Πλέον, το ίδιο ιδεολογικό πρόγραμμα επιβαλόταν με τα πιο σκληρά μέσα καταναγκασμού που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Υποκαθεστώ ξένης στρατιωτικής κατοχής, ύστερα από μια εισβολή ή έπειτα από μια κατακλεισμιαία φυσική καταστροφή. Φαίνεται ότι η 11η Σεπτεμβρίου έδωσε στην Ουάσιγκτον το πράσινο φως ώστε να σταματήσει να ρωτάει τις χώρες αν επιθυμούν την αμερικανική εκδοχή του ελεύθερου εμπορίου και τη Δημοκρατία και να αρχίσει να την επιβάλλει με τη στρατιωτική ισχύ και την τακτική του σοκ και δέους. Ωστόσο, όταν ερεύνησα πιο διεξοδικά πώς αυτό το μοντέλο της αγοράς είχε σαρώσει ολόκληρο τον πλανήτη, ανακάλυψα ότι η ιδέα της εκμετάλλευσης κρίσεων και καταστροφών ήταν το μόντους οπεράντι του ιδεολογικού κινήματος του Μίλτον Φρίτμαν ήδη από τις απαρχέ του. Αυτή η φονταμενταλιστική μορφή του καπιταλισμού χρειαζόταν πάντα καταστροφές για να προελάσει. Σίγουρα, αυτές οι τόσο εξυπηρετικές καταστροφές έτειναν με τον καιρό να γίνονται μεγαλύτερε και περισσότερο συγκλονιστικές από ό,τι παλιότερα. Ωστόσο, τα όσα συνέβαιναν στο Ιράκ και στη Νέα Ορλεάνη δεν ήταν πρωτοφανή. Δεν αποτελούσαν μια επινόηση της μετά την 11η Σεπτεμβρίου εποχής. Αντίθετα, αυτά τα τολμηρά πειράματα εκμετάλλευση των κρίσεων υπήρξαν το αποκορύφωμα τριών δεκαετιών αυστηρής προσήλωσης στο δόγμα του Σόκ. Εξεταζόμενα υπό το πρίσμα αυτού του δόγματος, τα 35 τελευταία χρόνια φαντάζουν πολύ διαφορετικά. Μερικές από τις πιο κατάφορες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιώματων κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τις οποίες τίναμε να θεωρούμε σαν σαδιστικές ενέργειες αντιδημοκρατικών καθεστώτων, στην πραγματικότητα είτε διαπράχθηκαν με την πρόθεση να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμό, είτε χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να προλιανθεί το για την εισαγωγή ριζικών μεταρρυθμίσεων υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Στη δεκαετία του 1970, η ενέργεια της Χούντας της Αργεντινής να εξαφανίσει 30.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αριστεροί ακτιβιστές, αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της επιβολής των πολιτικών της σχολής του Σικάγου της χώρας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που η τρομοκρατία υπήρξε αρωγός της ίδια οικονομικής μεταμόρφωσης στη χίλη στην Κίνα, το σοκ της σφαγής στην πλατεία Τιέναν Μέν το 1989 και οι επακόλουθε συλλήψεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων έλυσαν τα χέρια του Κομμουνιστικού Κόμματος προκειμένου να μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος της χώρας σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ζώνη εξαγωγών η οποία επανδρώθηκε με εργάτες υπερβολικά τρομοκρατημένου για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στη Ρωσία, η απόφαση του Μπορίς Γέλτσιν το 1993 να στείλει τάνξ να βομβαρδίσουν το κτίριο του Κοινοβουλίου και να φυλακίσει τους ηγέτε της Αντιπολίτευσης άνοιξε το δρόμο για τις ιδιωτικοποίησεις και εκποίησει που δημιούργησαν τους διαβόητους ολιγάρχες της χώρας. Ο πόλεμος των Φόκλαντ το 1982 εξυπηρέτησε έναν παρόμοιο σκόπο, στη Βρετανία της Μάργαρετ Θάτσερ. Εξαιτίας της αναστάτωσης και της εθνικιστικής έξαψης που προκάλεσε, η Θάτσερ απέκτησε τεράστια ισχύ και τη χρησιμοποίησε για να συνθλίψει τους απεργούς ανθρακορίχους και να εγγενιάσει τη φρενίτιδα των ιδιωτικοποιήσεων στις Δυτικές Δημοκρατίες. Η επίθεση του ΝΑΤΟ εναντίον της Σερβίας το 1999 δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για ταχύτατες ιδιωτικοποιήσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ένας στόχο που χρονολογικά είχε τεθεί πριν τον πόλεμο. Η οικονομική πολιτική δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο μοναδικός κινητήριος μοχλός για αυτούς τους πολέμους. Όμως, είναι σαφές ότι σε όλες τις περιπτώσεις ένα μείζον συλλογικό σοκ χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για μια οικονομική θεραπεία σοκ. Τα τραυματικά γεγονότα που εξυπηρετούν αυτή την εξασθένηση των αντιστάσεων της κοινωνίας δεν βασίζονται πάντοτε στην απροκάλυπτη βία. Στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ήταν η κρίση του χρέους που υποχρέωσε τις χώρες να προβούν σε ιδιωτικοποιήσεις ή να πεθάνουν όπως το έχει θέσει ένας πρώην του διεθνού. Νομισματικού Ταμείου σε κατάσταση διάλυσης εξαιτία του υπερπληθωρισμού και υπερβολικά χρεωμένες για να πούν όχι στις απαιτήσει που συνόδευαν τα ξένα δάνεια, οι κυβερνήσεις αποδέχτηκαν τις θεραπείες ΣΟΚ με την υπόσχεση ότι αυτές θα τις έσωζαν από μεγαλύτερες καταστροφές. Στην Ασία, η χρηματοοικονομική κρίση του 1997-1998, σχεδόν εξίσου καταστροφική με τη μεγάλη ύφεση, ταπείνωσε τις αποκαλούμενες ασιατικές τίγρεις, οδηγώντας το άνοιγμα των αγορών τους σε αυτό που το περιοδικό New York Times περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη εκποίηση επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές από αυτές τις χώρες ήταν δημοκρατίες. Όμως οι ρυζικές μεταρρυθμίσεις υπέρ τη ελεύθερη αγορά δεν επιβλήθηκαν δημοκρατικά. Ακριβώς το αντίθετο, όπως πίστευε ο Φρίτμαν, η διάχυτη ατμόσφαιρα, μιας μείζονος κλίμακας κρίσης, πρόσφερε το αναγκαίο πρόσχημα, ώστε να μη ληφθούν υπόψη οι εκπεφρασμένες επιθυμίες των ψηφοφόρων και να παραδοθεί η χώρα στον έλεγχο οικονομικών τεχνοκρατών. Φυσικά, υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες η υιοθέτηση των πολιτικών της ελεύθερης αγοράς έγινε όντω δημοκρατικά. Πολιτική, Κέρδισαν τι εκλογέ με σκληροπυρηνικά προεκλογικά προγράμματα. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκλογή του Ρόναλτ Ρέγαν στι Ηνωμένε Πολιτείε και πιο πρόσφατο την εκλογή του Νικολά Σαρκοζή. Ωστόσο, σε αυτέ τι περιπτώσει οι σταυροφόροι τη ελεύθερη αγορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με λαϊκές πιέσει και υποχρεώθηκαν να αμβλύνουν και να τροποποιήσουν τα σχέδιά του, προβαίνοντα σε σταδιακέ αλλαγέ αντί για μια σαρωτική μεταβολή. Εν Εγκατακλείδει, παρότι είναι εφικτό να επιβληθεί εν μέρη το οικονομικό μοντέλο του Φρίντμαν σε μια δημοκρατία, οι συνθήκες ενός απολυταρχικού καθεστώτος αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυτη εκπλήρωση του πραγματικού οραματός του. Προκειμένου να εφαρμοστεί χωρίς περιορισμούς η οικονομική θεραπεία ΣΟΚ, όπως έγινε στη χιλή στη δεκαετία του 1970, στην Κίνα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στη Ρωσία τη δεκαετία του 1990 και στις Ηνωμένε Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, απαιτείται πάντα ένα είδος μείζωνος συλλογικού τραύματος, το οποίο είτε αναστέλλει προσωρινά τις δημοκρατικές πρακτικές είτε τις καταργεί ολοκληρωτικά. Η συγκεκριμένη ιδεολογική σταυροφορία ξεκίνησε από τα καθεστώτα της Νότιας Αμερικής, ενώ στι μεγαλύτερες από τις πρόσφατα κατακτημένες επικράτηές της, στη Ρωσία και στην Κίνα, συνυπάρχει μέχρι σήμερα αρμονικά και επίκερδο με μια πολιτική ηγεσία που διαθέτει σιδερένια πυγμή. Το ιδεολογικό κίνημα του Φρίντιμαν κατακτά εδάφη σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 1970. Όμως μέχρι πρόσφατα, το όραμά του δεν είχε ποτέ υλοποιηθεί πλήρως στη χώρα προέλευση του. Ασφαλώς, ο Ρέιγκαν έδωσε σημαντική όθηση σε αυτό το ιδεολογικό κίνημα, όμως οι Ηνωμένε Πολιτείες διατήρησαν ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας παιδείας καθώς Σύμφωνα με τα λόγια του Φρίντμαν, οι γονεί επέμεναν στην ανορθολογική προσκόλλησή του σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα. <Τι> Όταν οι Ρεπουμπλικάνοι απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 1995, ο Ντέιβιντ Φραμ, απόδημος Καναδός και μελλοντικό συγγραφέα των λόγων του George Μπούς, ήταν ανάμεσα στου αποκαλούμενου νέου συντηρητικού που έκαναν έκκληση να πραγματοποιηθεί στι ΗΠΑ μια οικονομική επανάσταση με τη μορφή τη θεραπεία σοκ. «Νάτι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Αντί για σταδιακές περικοπές λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, καλύτερα μέσα σε μία μέρα να καταργήσουμε 300 προγράμματα, καθένα από τα οποία κοστίζει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ίσως αυτές οι περικοπές να μην κάνουν τη διαφορά, όμως σίγουρα θα δώσουν το μήνυμα και μπορούμε να τις κάνουμε αμέσως. Η θεραπεία Σοκ που επιζητούσε ο Φραμ δεν εφαρμόστηκε τότε, κυρίως επειδή δεν υπήρχε κάποια εσωτερική κρίση για να προετοιμάσει το έδαφος. Όμως, το 2001, τα πράγματα άλλαξαν. Όταν έγιναν οι επιθέσεις της 11 Η Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Σίκος έβριθε από μαθητές του Φρίντμαν, συμπεριλαμβανομένου του στενού του φίλου, Ντόναλτ Ράμσφελτ. Η ομάδα του Μπούς εκμεταλλεύτηκε στιγνά και ακαριέα αυτή την περίσταση συλλογικού ηλίγου, Όχι όπως ισχυρίστηκαν μερικοί. Επειδή η κρίση ήταν αποτέλεσμα συνομωσία τη κυβέρνηση, αλλά επειδή τα κεντρικά πρόσωπα τη διοίκηση, βετεράνοι προγενέστερων πειραμάτων του καπιταλισμού τη καταστροφή στη Λατινική Αμερική και στην Ανατολική Ευρώπη, ανήκαν σε ένα ιδεολογικό κίνημα που εύχεται να ξεσπούν κρίσει. Με τον ίδιο τρόπο που οι αγρότε, των οποίων τα κτήματα μαστίζονται από την ξηρασία, εύχονται να βρέξει. Με την ίδια θέρμη που οι χριστιανοί σιωνιστές, οι οποίοι πιστεύουν στη συντέλεια του κόσμου, προσεύχονται για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Για τρει δεκαετίες, ο Φρίντμαν και οι οπαδοί του είχαν μεθοδικά εκμεταλλευτεί συγκλονιστικά γεγονότα ανάλογα τη 11 η Σεπτεμβρίου σε άλλε χώρες, αρχής γεννωμένης από το πραξικόπημα του Πινοτσέτ στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973. Αυτό που συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν ότι μια ιδεολογία που εποάστηκε σε αμερικανικά πανεπιστήμια και ισχυροποιήθηκε σε ιδρύματα της Ουάσιγκτον είχε επιτέλους την ευκαιρία να επιστρέψει στην κοιτίδα της. Στοιχεία για την αγορά χαλκού